Οικο ελληνικό αγώνα όμω, παρισφρέκουν και εικόνες αναπάντεχες. Είχε μια, μια συνάντηση ο Πρωθυπουργός βγαίνοντας από το μέγαρο μαξίμου. Ναι, Κύριο Σαμαρά, βγαίνοντα από τη Βουλή πηγαίνοντας στο μέγαρο μου, συνάντησε πολύ κόσμο, συνάντησε και μια κυρία η οποία μάλιστα τον σταμάτησε, δεν τον αναγνώρισε, μια Αυστραλέζα Τον, να τον για μια ο της η κυρία, και τον κόσμο γύρω από τον, τον είναι, τις είπε, είναι της και η κυρία μάλλον ε, έκπληκτη και συγκινήθηκε κιόλας. Βέλαξε από το κλάμα Αυτά συνάβησαν χθες Θα τα ακούσουμε πολύ αναλυτικά Από όλα τα κανάλια ή το κάθε κανάλι έχει βάλει τη δική του οπτική Και μαεστρία Διότι απαιτείται και τέτοιο Πώς έναν άνθρωπο που δεν τον θέλει κανένα Έλληνα Να τον θέλει η Αυστραλέζα τουρίστρια Και να συγκινείται που τον βλέπει Και να άλλο του δώσει και παγωτό Θα τα ακούσουμε όλα αναλυτικά Ένα-ένα τα κανάλια τα παίρνουμε με τη σειρά Για να δούμε τι ακριβώς συνέβη και κυρίως να εκτιμήσουμε τι ηγέτη και πρωθυπουργό έχουμε που εμείς δεν τον θέλουμε με τίποτα και θα τον εξαφανίσουμε και πρέπει και παρόλα αυτά να τον θέλουν κάποιοι όταν βρίσκονται οι κάμερες απέναντι. Τώρα θα δείτε ότι ο Πρωθυπουργό σταμάτησε σε ένα περίπτερο εκεί του προσέφεραν και ένα παγωτό το οποίο το πήρε. Εδώ είναι στην είσοδο του εθνικού κήπου, σε πολύ χαλάρη διάθεση. Εδώ είναι το στιγμιότυπο όπου ο ιδιοκτήτης του, περι, του περιπτέρου δίνει στον πρωθυπουργό ένα παγωτό. Θα δείτε ότι σκύβει, το βλέπετε τώρα στα πλάνα μας, σκύβει και το παίρνει ε, ο κύριος Σαμαράς, προχωρά ε, με το παγωτό. Προχωράμε το παγωτό. Του το δώσανε εκεί το παγωτό. Έσκυψε και το πήρε. Καλό ο Περιπερά, καλό και ο Πρωθυπουργό. Ένα απλό άνθρωπο όπω όλοι μα. Πασχίζει για το καλό όλων μα. Έχει και αποτελέσματα. Του αξίζει. Χαλάλει ένα παγωτό. Όχι στο χέρι. Οπουδήποτε άλλο δεν έχει σημασία. Ο Περιπερά ήταν ευγενικό. Κατανοεί όσα γίνονται και του το έδωσε. Έσκυψε λίγο άλλο και το πήρε. Και κυκλοφορούσε μετά. Πήγαινε προ το Μαξί μου έτρωγε το παγωτό. Χαιρετούσε με το άλλο χέρι ευτυχώς ε, τους ε, τον κόσμο που συναντούσε μπροστά του. Εδώ ο κύριος Σαμαράς έχει βγει έξω από τη Βουλή, βλέπετε ότι χαιρετά αστυνομικούς. Ναι. Ακριβώς λίγο πιο πάνω θα δείτε ότι θα μπει και στην κλούβα των αστυνομικών. Εδώ προχωρά και τον σταματούν πολίτες, αγκαλιές. Υπήρξαν ένα-δύο φωνέ οι οποίες του έλεγαν «Αντώνη προχώρα». Σε θέλει όλη η χώρα, λέει εδώ ο Κώστας Ακροατής. Θα δούμε ποιον θέλει ο λαός και ποιον όχι. Δεν θα μας το πείτε εσεί οι δημοσιογράφοι. Εμείς λέμε εδώ τα δικά μας Θα πέσουμε έξω, α πέσουμε έξω Δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς Σημασία έχει τι θα κάνετε εσείς Στις 25 κυρίως και στις 18 Αλλά κυρίως στις 25 Και μεγαλύτερη σημασία έχει ότι του φώναζε ο κόσμος Έτσι το είδος Sky ήταν ε, Ρεπορτάζ Sky 7, τα δύο που ακούσαμε Του έλεγε ο κόσμος Αντώνη προχώρα πάρε και ένα παγωτό στο χέρι για να συνεχίσει. Πάμε σε άλλο κανάλι Ευνηδίασε ακόμα και τους του στενούς του συνεργάτε ο Αντώνη Σαμαρά με την απόφαση του να πάει με τα πόδια από τη Βουλή στο Μεγαρομαξίμου μετά τη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Στη βασιλή Σοφία χαιρέτησε αστυνομικού και περαστικού, ενώ ξεχώρισε ο διαλογό του με μία Αυστραλέζα που με ένα χάρτη στα χέρια ρώτησε τον Πρωθυπουργό για μια οδό τη πόλη. Από πού είστε, Είμαι από την Αυστραλία αλλά κατάγομαι από το Καστελόριζο. Έχετε πάει. Πολλέ φορέ είναι πανέμορφο. Μιλάτε ελληνικά. Λίγο, αλλά το επίθετό μου είναι ελληνικό. Το δικό σας όνομα, Σαμαρά. Είμαι ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Παναγία μου. Χάσαμε την τουρίστρια, σύμφωνα με το Στάρα. Έκανε και του διαλόγους. του. Στάρα, από πού είστε. Σαμαρά, Πρωθυπουργό, λιποθύμηση άλλη Έτσι ήταν, δεν έχουμε επέμβει. Παναγία μου, είπε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και την απόδοση με ρόλου. Πώ να το πούμε, αυτό είναι μια μορφή δημοσιογραφία, την κάνουν γενικότερα για να γίνουν πιο πιστικοί. Ε, όχι μόνο αυτό Να ξέρετε ότι ένας πρωθυπουργός ήταν βγαίνει στον κόσμο Και τρίβεται με τον κόσμο Τρώει το παγωτό Λέει Παναγία μου η Άλλη θα από την Αυστραλία Και που έπεσε η τι θα έχει να λέει πίσω στην Αυστραλία Αμέσως μετά Δίνει προτεραιότητα και στα αυτοκίνητα Οι τον είδαν μπροστά του τον πλησίασαν για να τον χαιρετήσουν. Λίγο πιο κάτω ένας τον κέρασε παγωτό ενώ έπιασε κουβέντα και με έναν προφανώς γνωριμό του. <Το για να περάσει το δρόμο στην Ροδο του ατικού έδωσε προτεραιότητα στα αυτοκίνητα. Έδωσε και προτεραιότητα στα αυτοκίνητα γιατί όταν ανταμόσουν δύο γκόληθοι, δύο μεγάλα οχήματα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση, δεν μπορεί να... Γίνει έτσι, αυτά ήταν από το Σταρ, νομίζω, ναι. και το δεύτερο από το Σταρ. Πάμε τώρα στον Αλφα το είδε. Βέβαια το έχουμε παραποιήσει λίγο, είναι ο συνάδελφο ο Γιάννη Το παραποιήσαμε λίγο για να είναι πιο κοντά. Έχετε ακούσει τι έχει γίνει χτε στη Βασιλίστη Σοφία, τα καταλάβατε. Παγωτά, μπήκε και σε μια κλούβα. Δεν έκλεισε η πόρτα πίσω του. Ξανά άνοιξε, βγήκε και χαιρέτησε του αστυνομικού του ένστολου. Μη διένστολο κι αυτό. Και τώρα θα ακούσουμε το παραποιημένο, τι συνέβη μάλλον και δεν μα το είπανε τα κανάλια χτες. Ο κύριος Σαμαράς ε, ξεκίνησε με τα πόδια, βγαίνει από τη Βουλή, συνέχισε αυτή τη βόλτα, έπεσε μάλιστα πάνω στο μοναδικό περίπτερο που βρίσκεται πάνω στη βασιλίσεις Σοφίας. Σταμάτησε και ο ιδιοκτήτης του περιτέρου στην αρχή έδειξε να ξαφνιάζεται. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός και είναι επιλογή του που είναι συγκρουσιακό. Έπεσε μάλιστα πάνω στο μοναδικό περίπτερο που βρίσκεται πάνω στη Βασιλή Σοφίας. Και είναι και η μόνη σύγκρουση που έχουμε δει από τον Αντώνη Σαμαρά. Έτσι το είδαμε, έτσι το καταλάβαμε. Θα ακούσουμε και τη συγκινημένη τρέμη που περιγράφει τι ακριβώς συνέβη χτες. Αμέσω μετά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς έφυγε με τα πόδια για το μέγαρο Μαξίμου και καθώ περπατούσε στην ηρόδου γατικού, είχε μία πρόοπτη συνάντηση. Τον βλέπουμε στα πλάνα. Εκεί λοιπόν συνάντησε μία τουρίστρια. Μίλησε για λίγο μαζί τη. Η κυρία ήταν μετανάστρια τρίτη γενιά και όταν ο κύριο Σαμαρά, βλέπουμε τώρα τη συνομιλία, όταν ο κύριο Σαμαράς αποκάλυψε ότι είναι ο πρωθυπουργό τη Ελλάδα, φυσικά σε πρώτη φάση τα έχασε. Και εν συνεχεία τον αγκάλιασε και το φίλησε. Επειδή έχουμε ακούσει, το ακούσαμε από κανένα δυο συναδέλφους, το περιστατικό, θα αποκαλύψουμε και εμείς εδώ γιατί πρέπει να συμβάλλουμε σε όλο αυτό το κλίμα χαράς και άνεσης που υπάρχει και σαν να μην συμβαίνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο, βγαίνει, τρώει παγωτά, χαιρετάει, μπαίνει, δίνει προτεραιότητα στα αυτοκίνητα, πέφτει στα περίπτερα όσο υπάρχουν ακόμα περίπτερα. Πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό το κλίμα χαράς α, και θα ακούσουμε τώρα το διάλογο του πρωθυπουργού με την τουρίστρια, την οποία την ένιωσε πολύ χαρά και είπε και το περίφημο Παναγία μου, σύμφωνα πάντα με το, με το ΣΤΑΡ. Ο Σαμαρά και η τουρίστρια. Οι θυσίε του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Well, well, well. Μέρα με την ημέρα αποδεικνύεται ήδη ότι η Ελλάδα σηκώνει τα μανίκια. Σηκώνει κεφάλι Η επανεκκίνηση της οικονομίας είναι εδώ Επομένω, η πατρίδα μας γυρίζει η σελίδα let's go, let's go. Πάμε. Πιστεύω πραγματικά ότι η ανάκαμψη δεν είναι μακριά Και τελικά η Ελλάδα της ανάπτυξη θα νικήσει Έλα, παιδί μου. Μου. Η θεία από το Σικάγο ήταν λοιπόν η τουρίστρια που αντάμωσε με τον Αντώνη Σαμάρα Συνομίληκε και οι δύο κοντοστάθηκε κάποια στιγμή και είπαν τα δικά του. πως και γιατί και ποιο να μην χαίρεται όταν βλέπει μπροστά τον Αντώνη Σαμαρά όταν μ, μία μόνο πτυχή θα διαλέξουμε, θα ακούσουμε τώρα για να καταλάβουμε τη χαρά όλων αυτών των ανθρώπων χθε, όταν θα καταφέρουμε να μειώσουμε την ανεργία έχουμε 14 σε 4 χρόνια από τώρα 550.000 άνθρωποι από όλου εσά που δεν έχετε δουλειά θα έχετε βρει δουλειά δεν σας το λέμε εμείς, ποιοι είμαστε το λέει Αυτός που πήρε χθε το παγωτό Προβλέπετε ότι μέχρι το 18 Θα έχει μειωθεί η ανεργία κατά 10 μονάδες και περισσότερο Και αυτό που μόνο του σημαίνει Ότι πάνω από 550.000 άνεργοι θα έχουν βρει δουλειά Μπράβο Και ξέρετε κάτι ακόμα αυτές είναι οι πιο μετριοπαθείς Οι πιο συγκρατημένες προβλέψει Δεν ζω χωρίς εσένα Ούτε λεπτό Και αυτό που μόνο του σημαίνει ότι πάνω από 550.000 άνεργοι θα έχουν βρει δουλειά. Αγάπη μου ήταν <γραφτό> <σμύρια> Το δικό σας όνομα? Σαμαράς. Είμαι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Παναγία μου. <σμύρια> Το τι κακή αυγάζεται πια. Το έχει πάει ο άλλο στο Όκλαντ τη Νέα Ζηλανδία και λέει: Καλημέρα κτλ. Ο Σαμαρά σταμάτησε για να περάσει το αυτοκίνητο για να μην δώσει δικαιώμα στον οδηγό να περάσει από το μυαλό του. Σκέψη να τον πατήσει. Και κάτι άλλα τέτοια. Η κλούβα δεν τον μάζεψε και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν μπορείτε να εκτιμήσετε, να αισθανθείτε τι ακριβώ έχει αλλάξει σε αυτόν τον τόπο. Ότι πάμε τόσο καλά που βγαίνουν οι πρωθυπουργοί και περπατάνε τρώγοντα παγώτα δρόμου. Δεν τα λέμε εμεί, τα λέει πάντα ο πρωθυπουργό. Ναι, το 2012 βρήκαμε την Ελλάδα σε απελπιστική κατάσταση και είχαμε να διαλέξουμε να την αφήσουμε να κατρακυλίσει την καταστροφή ή να διαλέξουμε την ανηφόρα της δοκιμασίας Διαλέξαμε να την αφήσουμε να κατρακυλίσει την καταστροφή σου να μείνω, σου να Εμείς εγγυόμαστε τη συστασιμότητα που οδηγεί πίσω στο χθε. Είμαι ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Παναγία μου. Εμείς μου εγγυόμαστε τη που οδηγεί πίσω στο χθε. Και στο προχθέ. Δεν χρειάζονται κάλο που λέει εδώ να σα ακουρατεί για να αντιληφθεί κανεί σε πόσο απελπιστική κατάσταση βρίσκεται η συγκυβέρνηση. Αρκούν τα χθεσινά τραγικά ρεπορτάζ για τη συναντήσει του Σαμαρά με τον κόσμο και του περιπτεράδε και τα παγωτά και την προτεραιότητα που έδωσε στα αυτοκίνητα. Το τραγούδι που ακούμε, ε, νομίζω η πρώτη εκτέλεση. Το θέλω κοντά σου να μείνω. Ο Μουζάκη το έχει γράψει. Η Κλειόδεν Άρδου τραγουδάει και ο πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Τέρη Χρυσό. Τώρα, το μέρισμα από χτε δίνεται, μπαίνει στου λογαριασμού, χαρά σε Ευαγγέλια, επενδύστε, ξανοιχτείτε. Κάτι γίνεται και στο ελληνικό εκεί κάτω. Μπορείτε να πάτε να αγοράσετε με το μέρισμα κομμάτια του ελληνικού. Ναι, τόσο φτηνά το αγόρασαν και οι άλλοι. Απλά είχαν πολλά μερίσματα. Σε κάποιους μπήκανε, σε κάποιου λογαριασμού. Θα ακούσουμε τώρα τι έγινε. Γιατί πήγαν σήμερα το πρωί χαρά, ακούγοντα τι υποσχέσει και τα ταξίματα τη κυβέρνηση. Πήγαν στην τράπεζα να παραλάβουν και έμειναν με τη χαρά. Ε, καλημέρα κύριε Κιάσο. Καλημέρα σας. Εχθές πήρατε το μέρισμα. Ναι, χθες χρειαστεί το μέρισμα. Και? Ε, πήγα να το πάρω στην το ανήκε η πίνα και να το πάρω και βρήκα ότι λείπαν οι δύο δόσεις οι οποίε χρώταγα στην τράπεζα. Δηλαδή, πόσο, το μέρισμα πόσο ήταν. Α? 750 ευρώ. 750 ευρώ. Και τα είχαν πάρει όλα τα λεφτά. Είχαν πάρει τις δύο δόσεις οι οποίε χρώταγα. Ε, και μου είχαν ε... το υπόλοιπο. Οι οποίες δώσεις δύο ήταν με μεγάλο ποσό, έφτανε κοντά στο μέρισμα 341 ευρώ η καθεμία, με τις προφασίες, επειδή τις είχα καθυστερήσει Και ρωτήσατε στην τράπεζα, τι είναι ρε παιδιά, λείπουν τα λεφτά Ναι, τη ρωτήσατε την τράπεζα, η οποία μου λέει αυτό είναι συστημικό και θα παίρνει από μόνο Αυτό ακριβώς, είναι συστημικό, αυτό το συστημικό, αυτή η λέξη, τι ωραία Τη χρησιμοποιούμε πολύ τώρα τελευταία για να περιγράψει πολύ ωραίε καταστάσει. Πήγε ο άνθρωπο, 7 εκατοστάρικα θα έπαιρνε 7,5 θα πάρει τελικά 50 ευρώ. Γιατί τα άλλα τα πήραν, η τράπεζα είχε κάτι, βγαίνει μετά ο Βρούτ, βγαίνουν οι υπουργοί. Όχι, δεν το είχαμε πει αυτό, δεν έπρεπε να γίνει, θα δούμε τι θα γίνει. Οι τράπεζε πάνω από νόμου, πάνω από οτιδήποτε, με ψηλά ή με πολύ χοντρά γράμματα, κυριαρχούν και κάνουν ό,τι θέλουν. Κατά συγκεκριμένο πήρε το. Μέρισμα δεν ήταν ο μόνο. Στα άλλα κανάλια βγαίνανε και άλλα. Εμεί διαλέξαμε αυτόν ο ήταν και πιο σύντομο και πιο καθαρός για τεχνικού λόγου. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Τηλέφωνο επικοινωνία: 211 20 200 Mail στέλνεται στη διεύθυνση του βιωπαπάκυριαλφ.gr. Τσάμπα. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφειοκρατία, και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54% 100. Όχι τσάμπα, 1,23 ευρώ. Τι άλλο έχουμε. Α. Η Κατέρινα Βουτσα ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε στι πρώτε διαφημίσει, αφού ανταποκριθούμε μετά και τα παγωτά και όλα τα υπόλοιπα. Στο κάλεσμα του ηγέτη να του δώσουμε όχι ακριβώ αυτό που ζητάει, αλλά αυτό που πρέπει. Να δώσετε στην παράταξή μα τη δύναμη. Ένα, δύο, τρία. Ζητώ να δώσετε στην παράταξή μα τη δύναμη. Να νικήσουμε οριστικά. Ζητώ να δώσετε στην παράταξή μα τη δύναμη. Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε, παιδιά, όλοι μαζί με το τρία. Ένα, δύο, τρία. Για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα στο αύριο. στο Διάνο! Εμείς εγγυόμαστε τη στασιμότητα που οδηγεί πίσω στο χθε. Να πάνε στο Διάνο! Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός και είναι επιλογή του, που είναι συγκρουσιακός. Έπεσε μάλιστα πάνω στο μοναδικό περίπτερο που βρίσκεται πάνω στη Βασιλή Σοφίας.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 Πιστεύω πραγματικά ότι η ανάκαμψη δεν είναι μακριά και τελικά η Ελλάδα της ανάπτυξης θα νικήσει. Έλα παιδί μου, πάρει την Κύριος Τσίπρας θα σαρώσει στις ευρωκλογές, θα σαρώσει και στις περιφέρειες. Κύριος Τσίπρας θα σαρώσει στις ευρωκλογές, θα σαρώσει και στις περιφέρειες. Έχει, τη στοιχεία του έχει τις κρυφές γι' αυτό βγαίνει και το λέει τόσο καθαρά. Αντώνη Σαμαράς ήτανε και ο Τσίπρας που θα σαρώσει ακολουθεί τώρα, ο οποίος έκανε ο Ρο Σαρδάμ στην τελευταία ακριβώς φράση την Κομβική. Σας καλούμε λοιπόν όλους και όλες. ακόμα και αν ταλαντεύεστε, ακόμα και αν σε πολλά μας ασκείτε κριτική και θέλουμε την κριτική σας, Θέλουμε την κριτική σα γιατί εμείς δεν είμαστε η ειδικοί τη πολιτική. Εμεί δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε εξ ονόματό σα. θέλουμε να κυβερνήσουμε με το λαό, για το λαό, από το λαό και στο λαό απολογούμαστε. Στον λαό λογοδοτούμε. Στον λαό λογοδοτούμε. Στο λαό λογοδοτούμε Από το λαό για το λαό Δεν στη φάδο. Θα έχει μια αξία γιατί σκέτος Δεν νομίζω να λέει και πολλά Λαός μέρος αλφα Αποστολή να Ναι Μου θυμίζουν όλοι μαζί τα κόμματα Συνατίζουλο της σύζυγου Σα γκόμενα βλέπ βλέπουν το σύριγα, Και την λακολογούν Πες πες κάτι θα γίνει Σε πήρα τόσε φορέ που σχεδόν ξέχασα τι θέλω να σου πω. Λέω ο Βενιζέλο που θυμίζει πολύ τη μάνα μου όταν ήμουν μικρόδρομη. Δίνει παραδείγματα, λέει ο Γιωργάκη, λέει κοίτα τι καλού βαθμού έχει. Και λέει ναι, ρε Μάνα, αλλά ο Κωστάκη έχει χειρότερου από μένα. Και έλεγε μην κοιτά τι τα άλλα παιδιά, εμένα με νοιάζει να μοιάζει σε αυτού. Έτσι ο Βενιζέλο θέλει να μοιάσουμε στου μισθού των 90 και των 70 ευρώ. Δεν τον νοιάζει ότι σε άλλε χώρε παίρνει 1500 και 2000 ευρώ. Επίση κάτι άλλο παιδιά, πω, το ξέχασα, είδες, Λέλα, αφού, γεια. Καθώς, με το Έλα! Έλα πει Δεν δε μου λε στην Ευρώπη. Πε τη γυναίκα να μην μιλάει από μέσα, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Πε τη δω και μια σπαλιάρα. Λέει ότι όταν θα ανακάψει η Ελλάδα, επειδή αγαπάει τι γυλούλε, θα του κάνει λέει, ένα ωραίο μνήμα. Για το Σαμαράου όλα αυτά. Ε, για το Τροπή σα. Αντί να κάτσει να τον καμαρώσετε, να σκεφτείτε ε, ότι είναι 24 ώρε εκεί πέρα, δικημάτει τα βράδια, σβήνει το ουίσκι του μουρούτι τα Έτω. σημάδια. Όχι, άλλο είναι αυτό. Αλλά τέλο πάντων και ο Σαμαράου τα κάνει αυτά. Εγώ 30 χρόνια με αυτό μέλο, αλλά τώρα θα του γά. Έλα ρε τόλη. Έλα. Μακράν, μακράν το Πάρτε του παπάρ, ωστόπες, Ανδρέω και Παπα και Δημάρ. Φοβερό αδερφέ, φοβερό. Και κάτι άλλο. Για Η εκείνη και η Μαρία Χούκλι, προεκλογικά στι προηγούμενε εκλογέ κάνει μια εκπομπή πάλι εντυμμένη στα άσπρα, περνώντα ανάμεσα από άστιγου που κοιμόταν σε καρτόνια, να μα πείσει για το γαντόνια του ευρώ πω είναι η σωτηρία μα. Γενικά όσοι... η σωτηρία μα, όχι τύπο Σαμαρά. Ο Σαμαρά. Πού πάλι πήγε στα άσπρα τη Ειχούκλη. Βάλε τα άσπρα σου και λέει εδώ και κάνε τη γλάστρα σου δίπλα από το κοταρί. Όποιο κατάλαβε, αδερφέ κατάλαβε. Εγώ αυτό. έχω ψηφίσει είναι, όλα τα δύσκολα είναι, είναι αυτό μέτρα και μην... γι' η Ελλάδα. Ευρώ. Αν έμαθα σαν και εσά, θα είχαμε ρούβλι τώρα! Αυτέ οι δύσκολες αποφάσει που πήρε από αφορούν του άλλου, αφορούν το λαό και δεν αφορούν εσένα. Και έπαιρνε 10.000 εκατομμύρια. Πάρε και εσύ 500 ή 700 ή 300 που σου για να παίρνω εγώ και σώσαι με. Mm. Τι με άλλο με 10.000 εκατομμύρια. Αποστόλιο τι ή? Έλερε παιδάκι μου, 100 ώρες. Δεν μου λε, ο κύριο αντιπρόεδρο λέει ότι στη Μολδαβία 70 ευρώ. Οι υπουργοί και οι βουλευτέ θα παίρνουνε, 100 ευρώ, 500, να προσαρμοστούν και οι δικοί του μισθοί. Δεύτερον, αυτό που έδινε τη συνέντευξη εχθέ που δεν θέλω να το. δεν ήταν online με το Θεό και έλεγε τέτοιε μαρτυρίε. Ακούει τι λέει και θέλει να το ψηφίσω να το μαρτυρία. Μά... Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο: Μια πορεία έχω. Συγγνώμη, γιατί βγήκε στον Ανέκα και δεν βγήκε στο Μέγκα. Το Μέγκα δεν έχει μεγάλη ακροματικότητα. Όχι. Όχι. Όχι. Τα νούμερα του δελτίου του Μέγκα με τα νούμερα του δελτίου του Ανέκα είναι περίπου τα μισά. Ρε φίλε... Πρώτον. Δεύτερον, να κάνει και ένα ξεκάλφωμα. Είχε βγει Λε... στο Πρετετέρι πριν τάξει το γένα. 98 εκατομμύρια πήγανε, ο πήγα, σου πήγα, 80. Τι γίνεται, Αποστολή. Πού πάνε τα λεφτά, τι απόδοση του δανείου. Μωρή, μην μπουν ότι το Μέγκα είναι κυβερνητικό γι' αυτό. Α γι' αυτό μου αρέσει. Το, το προστάδευσε, τι να κάνει. Mięięiętna, bądźmy w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 Στι 7 Δεκεμβρίου του 1930, 1930 μόλι είχε υπογραφεί η συνθήκη τη Λοζάνη, 7 χρόνια πριν, η Ελλάδα και η Τουρκία έβρισκαν τον δρόμο του, αγαπημένε, ο Ινωνού, ο Βενιζέλο, θυμόσαστε. Και, τι θυμόσαστε, αν έχετε διαβάσει, τα θυμόσαστε. Κάποιοι μπορεί να τα θυμόσαστε κιόλα, ο Μητσοτάκη, α πούμε. Πήγαινε, ερχόντουσαν από εδώ και από εκεί, περνούσαν πολύ ωραία. Αποφασίστηκε στοιχείο να γίνει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ τη Λέλαπα Χίου, ομάδα και τη Καρσιγιακά Σμύρνη, ομάδα. Ξεκίνησε λοιπόν ο αγώνα, αλλά πιάνει μια καταρακτώδης βροχή, τα ακυρώνει όλα. Πέχτηκαν μόνο τα πρώτα τρία λεπτά. Αύριο, 84 χρόνια μετά, θα πεχθούν τα υπόλοιπα 87 λεπτά του αγώνα στην Χίο. Στι 5 ξεκινάει αυτό, όπω μα λένε το, οι φίλοι που μα στείλαν το μήνυμα, ο πρώτο ελληνοτουρκικό φιλικό ποδοσφαιρικός αγώνα μεταξύ των ίδιων ομάδων για τα υπόλοιπα 87 λεπτά. Όσοι είστε εκεί, ξέρετε πού ακριβώ, πιο γήπεδο θα πάτε έχει μια ιδιαίτερη αξία και η ιστορία είναι όμορφη νομίζω και αυτές οι πράξει που ξεκινάνε από τα κάτω όπως λέμε τελειώσαμε με αυτό η Όλγα Τρέμη έκανε έναν διαχωρισμό δεν τον πολύ καταλάβαμε κάτι παραπάνω θα ξέρει γιατί είναι και βασική παρουσιάστρια και δεν ξέρω επίση, σας περιθυμίζω προχθές μόνο Άλλη... το τριών ημερών η δημοσκόπηση για την Αθήνα του Κασιδιάρη που κάναμε έδωσε το Κασιδιάρη τρεις μονάδες πάνω σε ένα μήνα. Λοιπόν, δεν ξέρω, ας είμαστε λιπλακτικοί, άλλο, άλλο, άλλο χρυσή αυγή, άλλο κασιδιάριστη. Εγώ χωρίς διότι... ψήφου α... δεν μίλησα. Δεν μπορώ να κρίνω αυγή, την άλλο κρίνω, ότι... Άλλο χρυσή αυγή, άλλο κασιδιάριστη. Εννοούς η πίτρια, δεν πολύ καταλάβαμε, πάει ο νους μας, αλλά μην το πολυτρέξουμε, θα φτάσουμε πολύ μακριά. Σήμερα το πρωί, στην πρωινή εκπομπή του Sky, είχαν debate των δημάρχων. Λίριτζε Οικόνο, είχαν φωνάξει όλου του δημάρχου Αθήνα. Πλην του Κασιδιάρη. Το είχαν πει, εξέφρασαν τη θέση του για λόγου που καταλαβαίνουμε όλοι: δεν θα έρθει ποτέ εδώ κτλ. Ήταν όλοι οι υπόλοιποι, εκτό από το Σπιλιοτόπουλο. Ο Σπιλιοτόπουλο δεν πήγε και έστειλε μια επιστολή που λίγο πολύ έλεγε γιατί καλέσατε τον Κακλαμάνι και γιατί δεν καλέσατε και τον Κασιδιάρη. Δεν τα έλεγε με ονόματα, αλλά από την επιστολή που την διάβασαν στην εκπομπή, καταλάβαμε γιατί δεν πήγε ο Άρης Πιλιωτόπουλος εκεί. Να ακούσουμε πώς ε, ξεκίνησε το debate. Ε, και έχουμε τη χαρά βεβαίω να φιλοξενούμε τους υποψηφίου για τη Δημαρχία της Αθήνας, τον σημερινό Δήμαρχο και όσους διεκτικούν την υποψηφιότητα στο Δήμο της Αθήνας. Καλέσαμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο Καμίνη, τον καλημερίζουμε. Καλώς ήρθα τον κύριο, κύριο, κύριο Δήμαρχέ. Καλημέρα. Σας τον κύριο Σας καλημέρα, καλημέρα. Τον κύριο Άρης Πιλιοτόπουλο ο οποίο. Αποφάσισα να μην προσέλθω στην εκπομπή. Θα σα διαβάσω την επιστολή που έχει στείλει στην εκπομπή αμέσω μετά. Είναι η θέση εκεί που βλέπετε δίπλα στο Δήμαρχο, στον Μάλιστα. κύριο Καμίνη. Καλαραρίζουμε όλου σα. Και πολύ καλά είχαν πράξει εκεί οι συνάδελφοι και είχαν αφήσει μια κενή καρέκλεκ. Με την έβλεπε ο τηλεθεατή επί κάνα δύο ώρε που κράτησε αυτό το τυμπέτ και έκανε πολύ καλό ευφυή κίνηση του Άρη Πιλιοτόπουλο, ο οποίο καλπάζει και μάλλον θα είναι και Δήμαρχο από ό,τι δείχνουν. Όλα αυτά που βλέπουμε, τα μισά που Σαλέμ αστεία. Τα άλλα μισά είναι πάρα πολύ αστεία. Να κάνω μια ευχή μέσα από την ψυχή μου, ρε Αποστολή. Την ώρα που θα κατεβαίνει το ελικόπτερο για να ανέβει ο Βενιζέλος και μόλις μπει μέσα να γυρίσει ο πιλότος και να είναι ο παλιό Κώστας και να γυρίσει για να του πει που πάει τα αγόρι Αυτό θέλω, ρε Αποστολή. Που πάει το αγόρι Στα σκατά. Ωραία. Θα περάσουμε πρώτα μια βόλτα την καβάλα. <laughs> Άντε καλέ! Πες ότι είσαι Μολδαβός! Εγώ? Ναι. Να σου πω ότι με το π*****κι σου. Προτιμά. Και παίρνεις 700 ευρώ μισθό. Τι είναι ο Μολδαβός, 900 ευρώ το δίμηνο που μην δίνουμε εμεί οι ταξιτζίδες. Και αρτισμού στο βασίλειο από το Μαρούσι. Γεια! Άκουσα λέει ότι ο Βεντζέλος ψάχνει για σωσίβιο. Ναι. Μα το Το σωσίβιο δεν συχνάζεται τα το αυτά του. Έχω φτιάξει εγώ μια σχεδία με τέσσερα βαρέλια και με τάβλες από πάνω. Και με ημάντες από που τα αυτού που δίνουν τα λίγε στα μάρμαρα. Πες το να το το δώσω. Δωρεάν. <ΣΣ> Ελαι, ρε φιλέ, τι γυνατεύει, πώ μπορεί. Να σου κάνω μια ερώτηση. Χθε άκουγα στην εκπομπή, είχα, ήταν μια γρία εκεί πέρα και μίλαγε και έλεγε. Το, το έπαξε βέβαια δύο-τρει φορέ. Που έλεγε να καεί η Ευρώπη, ξέρουν να καεί η Ελλάδα για να ζήσει η Ευρωπαϊκή μα... Τι ήταν αυτή. Η τσαβέλα καλέ. Τώρα νέα δημοκρατία, παλιότερα λαό. Τουλάχιστον η Ελλάδα αν καεί, να καεί για να υπάρξει μια συνοχή και μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη. Να πάει να Είναι αυτό να τις πεις. και είναι και θρήσκα. Από τη στιγμή που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που εκφράζουν τέτοιες απόψεις και οι άλλοι κάθε και τους ακούν χωρίς να πάνε να τους πλακώσουν στο ξύλο, τέρμα, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Καλά λέει από στο ο, ο Θήπνιο. Έχει ξεπέσει τόσο πολύ ο Βενιζέλο που θα του απαντήσω για τα 70 ευρώ με λόγια ενό 12χρονου. Πηγαίνει η γυναίκα μου στο σπίτι με το πηγό το 12χρονο και του λέει ότι έχουμε φακέ. Λέει μαμά δεν μου αρέσουν οι φακέ, λέει η μάνα του, κοίταξε να δει, του λέει υπάρχουν και παιδάκια τα οποία πεινάνε έτσι αλλιώ, αυτά που λέμε τα κλασικά. Και τι απαντάει το 12χρονο. Γιατί δεν μου λε μαμά τι τρώει το παιδί του πλούσιου, του λάτσι, του βαρδενογιάννη, του κοπελούζου και του μη και μου λε τι τρώει το φτωχό το Παιδάκι. Θέλω να μου πείτε τρώτα απλούσια τα παιδάκια. Φαντάσου που ξέπεσε ο Βενιζέλο. Κακομαθημένο ε, το, το έξω το παιδάκι σου, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Όχι, ξέρει, αντιλαμβάνεται τι γίνεται στον κόσμο. Να σου πει. Αντιλαμβάνεται ποιο ξέρει τι κατήχηση ακούει στο σπίτι, τι του λε. <laughs> μην το μεγαλώσει και βγει η Να μη σκύβει το κεφάλι. Δεν ξέρω τι θα βγει, α αποφασίσει μόνο του. Εκτέ πάντω. Επάντω, αν και... μεγαλώσει η ριζαίο, δεν είμαι σίγουρο ότι θα του σκύβει, για πε. Στην καλύτερη να του φωνάζει το θα μεγαλώσει επαναστατικά, go back. Και ήθελα να απαντήσω και στο φίλο σου σε ένα πολύ καλό ακροατή που έχεις που είπε ότι αν θα γίνει κουκουέ, αν το πάμε πάει εκεί και εκεί και εκεί και εκεί λέγε, αυτά ναι. Λοιπόν, αν έρθει μαζί μας θα μείνουμε και 24 ώρες Αλλά μόνοι μας δεν γίνεται τίποτα, πρέπει να σει και αυτό, Μην περιμένει από τους άλλους μόνο Αποστολή Έλα. Να πεις χοντρό που είπε για τα 70 ευρώ το μήνα 70 να είναι οι του και αυτές να είναι στον καμπινέ Χαίρετε Υστερή καθίστε, οι δεξίλοι υποθυμίστε Είναι ο κόκκινος στρατός γιατί σαν σήμερα Σήμερα είναι η επέτειο της αντιφασιστικής νίκης των λαών όπως έχει ονομαστεί Σαν σήμερα εδώ και δύο-τρεις μέρες είχε μπει Αλλά ορίστηκε η 1η Μαΐου Κοιμάτιζε η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στην μισοκαταστραμένο, Στο μισοκαταστραμένο κτίριο Το Ράιχσταγ στο κέντρο του Βερολίνου Είχαν μπει οι Σοβιετικοί, το είχαν πάρει. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια άλλη περίοδο στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο φασισμός είχε δεχτεί ένα πάρα πολύ γερό χτύπημα, το πιο γερό που ε, είχε δεχτεί, με την ελπίδα όλων να μην ξαναζήσουμε τα ίδια, ξέρετε τι ζούμε, δεν χρειάζεται να τα λέμε, τα περιγράφουμε καθημερινά. Ο, ένα απόσπασμα από κείμενο του Μπρέχτ, όπως είχε παιχτεί πέρυσι σε παράσταση ε, με τίτλο «Βαϊμάρι 2013».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 Πρέπει να πει πω τι μεγάλε αυτέ καταστροφέ ενάντια στι τεράστιε ανθρώπινε μάζε των εργαζομένων στα μέσα παραγωγή τι προκαλούν οι ιδιοκτήτε αυτών των μέσων. Αυτά λοιπόν από τον Brexit. Πολλά χρόνια πριν, δεκαετίε. Και λέει εδώ ένα φίλο Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί για να είσαι αντιφασίστα πρέπει να είσαι κομμουνιστή. Δηλαδή, εγώ δεξιό πρέπει να είμαι φιλοφασίστα, γιατί τα λέτε όπω τα θέλετε. Είπαμε εμεί αυτό αυτό είπαμε, να είσαι ότι θες και μπράβο σου δεν είπαμε αυτό, για άλλη μια φορά κάποιος νόμισε ότι είπαμε κάτι δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη, δεν πειράζει είναι ωραίο όμως αυτό και εμείς τουλάχιστον εδώ το απολαμβάνουμε με τις παραγγελίες σας αποχαιρετούμε όπως κάθε Παρασκευή λαός ότι έχει ζητήσει αμέσως μετά μαγκαζίν ο Γιάννης Παπαδόπουλος και στις 3.30 Γεια σα. Να σου πω μπορείς αύριο να βάλεις τη δήλωση εκείνη τη Σωμαρά ότι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να πάμε και μετά τον Ναυλονίτη να το απαντάει με εκείνο το αμήμητο ωραία που πάμε. Και θα πω και κάτι άλλο αυτή η κυβέρνηση ξέρουμε πού πάμε, ξέρουμε πώς πάμε και ξέρουμε πώς θα φτάσουμε εκεί που πάμε. Ωραί που πάμε αρεα που Πού πάμε, πού πάμε. <Ρε> <Ρε> Σας λέω ότι είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να πάμε Έχουμε πολύ ώρα κόμμα επω πάρε. <Ρε> Λαέ της polis sicos se tapa me Λοιπόν, μια ιδέα για παραγγελία για την Παρασκευή. Λοιπόν, αν μπορεί να παντρέψεις το ηχητικό αυτό τη στην που λέει αν ένα καϊ Ελλάδα, με το ηχητικό του άθιο που λέει να καεί να καεί τον Βορτέο Βουλή. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την οικονομική διακυβέρνηση. Τουλάχιστον, η Ελλάδα είναι καί, να καεί για να υπάρξει μια συνοχή και μια πραγματικά. Ενωμένη Ευρώπη. Ρίξτε φάπες πολιτικούς, θα καεί το μπουρδέλο Τι κάνεις ρε φίλα, καλά είσαι. Καλά εδώ. Εσύ ξέρει γιατί σε πήρα. Υπήρχε μια παλιά που είχε πάρει τηλέφωνο, δούλευε στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο τέλο της λε μια τάκα. Εσύ ισχυρίζεται το Σκοπιανό που τη έλεγε χτύπα, πάρε το ένα. Ναι. πάρε το δύο. Και το ζώο αυτό μίλαγε συνέχεια. Πα αν μπορεί να το βάλει, θα με υποχρεώσει. Με, γεια σα. Ναι, με ακούτε? Ναι. Παρακαλώ, θα ήθελα το, το, το τμήμα για το, το, το, για το δώσε σύνθημα που είχατε. Το δώσαμε. Το δώσατε. Το σύνθημα. Ποιο είναι? Ε, δεν βγήκε ακόμα, αλλά το δώσαμε. Ναι, ε, πού, πού, θα, ε, πού θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι αν έχουν κερδίσει. Να, εδώ σε εμά. Παντήστε το πέντε. Ευχαριστώ. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, ναι βάζω το πέντε. Ναι. Δεν απαντάει. Ξαναπροσπαθήστε. Του, του, του, του, του. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω για το σε σύνθημα. Από πού καλείτε. Ε, δε, δε, τι σχέση έχει, από το Υπουργείο Εξωτερικών είμαι. Δεν έχει σχέση. Από το εξ, Υπουργείο Εξωτερικών. Καλά, ιδιώτη είμαι. Απλώ καλό, απ' έξω. Αχα. παντήστε το 6. Ευχαριστώ. Του, του, του. Παρακαλώ. Ναι, γεια σα. Παρακαλώ, γιατί θέλω να σα δώσω για τον διαγωνισμό εδώ σε σύμφημα. Ε, ξέρετε, εγώ επειδή μου φροντιστεί εδώ πέρα, μου κλητήρα φέρνω τα γράμματα, ε, δεν είναι εδώ ο θέλετε Πατήστε το 8 αν θέλετε. Και το 8 γιατί. Γιατί λείπει αυτή τη στιγμή εδώ ο συνάδελφο, έχει πάει με τον άλλον το στο 8 σπου... και μιλάνε στο 8. Κουτσομπολεύουν. Ναι. ναι, ναι. Ευχαριστώ. Του, ναι. Ναι, γεια σα. Θέλω να ρωτήσω για το δώσε σύνθημα. Α, μου πάνε από Υπουργείο Εξωτερικών, παίρνετε. Τι σχέση αυτό, ή... Όχι, λέω, ναι. ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Εσεί είστε που χειρίζεστε το μακεδονικό. Κιάνει σου να χαρχουδικό, καιρό να μετανιώσει. Γίνεται τρόπο πιγγικό, αν θέλει να, αν θέλει να πλητώσει. Μένα! Λοιπόν, υποκλίνομαι στον οικοδόμο που μόρφηνε χθε την εκπομπή. Τον Ενικό, δεν ξέρω αν τα καθόλου. Είδα στο τέλο περίπου. Απλά είπε ότι είναι για γράμματο και ξέρετε τα πάντα. Για μη κοιό, για εργασιακά, για ε, ταξικά, τα πάντα όλα. Αν γίνεται την Παρασκευή και βρει κάποια κομμάτια, δες το, είναι, ήταν καταπληκτικό. Ακούω λοιπόν τον κύριο Υπουργό να μιλάει για πλεονάσματα κτλ. Την ώρα που εμένα με έχει πατήσει. Που μου έχει κόψει το 40% τη φτωχή μου σύνταξη. Που ήταν αφορολόγητη και τώρα μου τη φορολογείται. Φυσικά δεν ζητάω να μου δώσετε τα 500 ευρώ, το θεωρώ προσβολή. Θέλω να μου δώσετε πίσω τα χρήματα τα οποία έδωσα με τα βαριά και ανθιγιεινά ένσημά μου. <Τι <Τι> <Τι> Εκείνοι που εξαπάθησαν να ψάξετε να τους βρείτε στο περιβάλλον σας. Με τον κύριο Χριστοφοράκο δεν έκανε κανένα οικοδόμος, κανένας εργάτης, κανένας ναύτης παρέα. Το ίδιο με τον κύριο Λιάπη, δεν έκανε ένας εργάτης, δεν έκανε παρέα. <Τι> Οι Έλληνε είχαν αξιοπρέπεια, την οποία την έχετε κάνει κουρέλι. Έχετε καταξευτηλίσει τους Έλληνες, η οποία είναι περήφανο λαός. Πού είναι η περηφάνεια του τώρα? Έλα! Υπάρχει λοιπόν αυτό που λέγεται περήφανο ελληνικό λαό. Και πρέπει ο λαό να το πάρει χαμπάρι και να την ανακτήσει. Καταδικάζοντα πρόσωπα και πράγματα και κόμματα. Μα ένα μόνο δύο. Τι είναι επένδυση που δώσατε του δρόμου και επειδή δεν οικονομήσατε αρκετά του, δώσατε και ένα δισεκατομμύριο. Τι επένδυση είναι το, που, το ξεπούλημα των δημοσίων οργανισμών. Επένδυση κατά τη γνώμη μου, τι μου να ανοίξει ένα εργοστάσιο ένα. Είστε απαταιώνες. ανθρώπινη αδυναμία. Έβγαλαν οι Χαρχουδικοί. Και τη ζωή μα κυβέρνα. Ναι γεια σας Γεια σας Ρία μου Ναι Ναι Ήθελα να σας παρακαλέσω Να πείτε τον Αποστόλη Ναι τον Αποστόλη να πούμε Θα τον πούμε Μήπω κάνω λάθος Όχι πείτε μου Έχει ένα τραγούδι του Τζιτσάνι Το 52 γραμμένο Το οποίο λέγεται Φτωχέ Διαβάτη Το είπε Σωτηρία Μπέλου Αν μπορέσει να το βάλει Θα ακουστεί Δηλαδή αξίζει το Θα του τον πω Έγινε φίλε μου Ευχαριστώ πολύ Από κατάλαβα. Σόρι Για πες Δεν ζητώ πολλά Για αύριο Για αύριο Θέλω να βάλεις το μαλα*** του είναι Ζέλο Που αυτό Να λέει αυτό που είπε τώρα μα φερνάνε για ηλιθίους Και καπάκι τον ίδιο Να λέει απολύτω, Απολύτως Μα μας εκλαμβάνουν ω ηλιθίους Απολύτω! Ή ως μαλα*** Απολύτως Όμως στις άλλες εκλογές Η θα γυρίσει Κι όλοι είναι Εμένα θα, εμένα θα ψηφίσει Ωπα! Κομουνσή Άπαπα Ξέρα να σε πωρει για αύριο Θέλω καμπαρέ στον Πειραιά Την Παρασκευή κάνε ένα ωραίο ρεμίξ Με την Ασημακοπούλου Και εκείνο με τον Αν Τη λέει ελάχι σου Δημιάτο <laughs> Ναι Για μια διαφήμιση θέλω να κάνω Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά Καμπαρέ στο πειραή, πάνε ναύτε πολλοί. Δεν ακούω. Έχει ναύτε πολύ μαζεύει ναυτικό. Μέσα, σκάνε μήτι με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, ε, θυμιατό πέσαμε, Ρε Πούτι. Πώ πω, πώς. Θυμιατό, είσαι τι είσαι, εσύ. Θυμιατό, ξαπτέριγο. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορεί να μου δώσει κάτι να μιλήσει σοβαρά. Ο Μίτσο, ποιο είναι ο ναύτη. Ε, μπορεί να μου δώσει κάτι να μιλήσει σοβαρά. Και είμαι νομικό και μη μου μιλάτε έτσι, παρακαλώ. Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχι. Α σου πω, μεν ξέρει εμένα και μου κάνει πλάκα. Ποιο είσαι ο τάξο μεν εξέ. Ξέρει ότι άμα θα Για πε ευρώ. Ναι. τον λεπιδιές. Ναι, ναι, ναι. Καλέ καμπαρετζή ήρεμα, έτσι κάνεις και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτη. Να ξέρεις Θα μου δώσει όλε τρίχε. Θα μου τρόπο, ωραίο τρόπο. και μιλάτε έτσι. Ρε, π... Πάνω σε θυμιατό Εντάξει, με νομικό μιλάτε. Θα μου δώσει Μισό ετον, να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια, δηλαδή και στο καμπαρέ, και ρε, θυμιατό, δεν αυτά. Δηλαδή πετάνε... Στήθια έξω. Και α σένα δεν είναι αυτά τα έλεθεια αυτό. Εσύ και τον τι να κάνει. Καλά τώρα, εντάξει αλλά επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, να πω την αλήθεια μου. Ότι αν. Δεν ξέρω με... βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον πήρε, αλλά από τη διάλειμω, έχει αμα τουρισμό. Με... Θα με πάρετε; Αμαν με γνωρίζετε, θα σου τα όρα. Αμα δει σε μένα να δει. Ας... Κάνω χορευτικό πολύ καλό. Και στο τραπέζι. Πρεκαιρά Λ... θα μου δει κάποιο συνέβη. Είναι... Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρει φορέ πάνω κάτω. Και χωρί δεκάπατο και με δεκάπατο. Να ξέρει. Μα... Θα μου δει κάποιο είναι εδώ. Εντάξει, με νομικό μιλάτε. Μομικό και με βουλεσαι παρακαλώ. Έλα. Και ο τόνο να είναι ανάλογο. Το θυμιατό τι είναι. Που βάζουμε το καρβουνάκι. και γάρι, γάρι, το σπίτι, γάρι, Πάντως, γλώσσα από